Στίχη 18.35. Η Εξουσία της Αφέσεως Ιησούς Αποστόλους. Η Παραβολή των Μυρίων Ταλάντων. 18. Αληθώς σας λέγω, όσα αμαρτήματα δέσετε και κηρύξετε ασυγχώρητε επί της γης, θα είναι δεμένα και ασυγχώρητες στον ουρανών από εμέ και τον πατέρα μου. Και όσα λύσετε και συγχωρήσετε επί της γης, θα είναι λυμμένα και συγχωρημένα στον ουρανών από εμέ και τον πατέρα μου. 19. Πάλι εν πάση αληθεία σας βεβαιώ, ότι αν δύο από συμφωνήσουν επί της γης για κάθε πράγμα που θα ζητήσουν στην προσευχή τους, θα γίνει τούτο εις αυτούς από τον πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. 20. Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι διεμέ και διασκοπού συμφώνους προς το θέλημά μου, εκεί είμαι και εγώ μεταξύ τους, για να εισακούω, εμπνέω, οδηγώ και φυλάτω αυτούς. 21. Τότε ο Πέτρος τον επλησίασε και είπε «Κύριε, πόσες φορές θα μου πτέσει ο αδελφός μου και θα τον συγχωρήσω. Είναι αρκετόν έως επτά φορέ. 22. Λέγεις αυτόν ο Ιησούς. Δεν σου λέγω έως επτά φορέ, αλλά έως εβδομήντα φορέ το επτά, δηλαδή αναρρίθμητες φορές. 23. Διότι δε την Βασιλεία των Ουρανών το καθήκον του να συγχωρώμεν τους πτέστας μας είναι απεριόριστον. Δι' αυτό μίασεν η Βασιλεία των Ουρανών προς επίγειον βασιλέα, που ήθελες να λογαριαστεί με τους δούλους και αυλικού του εις του οποίους είχε να τη την διαχείριση των φόρων και τις πράξεων του. 24. Όταν δε αυτός άρχισε να λογαριάζεται του έφεραν ένα χρεώστην που όφιλε 10.000 τάλαντα... δηλαδή περίπου εξήκονται εκατομμύρια χρυσά δραχμάς. 25. Επειδή δε αυτός δεν είχε να πληρώσει... διέταξε ο κύριος να απολυθεί αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του... και όλα όσα είχε και να πληρωθεί το χρέος. 26. Έπεσε λοιπόν κατά ο δούλος και τον προσκύνη λέγον... «Κύριε, κάμε υπομονή εμέ, και όλα όσα χρεωστώ θα σου τα πληρώσω». 27. Ελυπήθη δε και αισθάνθη συμπάθειαν ο κύριο του δούλου εκείνου και τον αφήκεν ελεύθερον, του εχάρισε δε και το δάνειον. 28. Όταν όμω ευγήκε ενέξω ο δούλος εκείνο, ήβρεν ένα από του συνδούλου του που του εχρόστη 100 δινάρια, δηλαδή περίπου 90 χρυσά δραχμά. Και αφού τον εσταμάτησε, τον αισθανόχρησε σκληρά, λέγον: Εξόφλησε μου ό,τι μου χρεωστεί. 29. Έπεσε λοιπόν στα πόδια του ο σύνδουλό του και τον παρεκάλλει λέγον «Περίμενε με και δείξε υπομονήν μαζί μου και θα σε πληρώσω». 30. Αυτός όμως δεν ήθελεν, αλλά πήγαινε στο δικαστήριον και τον έριψαν εις φυλακή. έως ότου πληρώσει ό,τι χρεωστούσεν. 31. Όταν δε είδαν οι άλλοι σύνδουλοι του αυτά που έγιναν, ελυπίθησαν πολύ και αφού ήλθαν διηγήθησαν στον κύριον τους όλα όσα συνέβησαν. 32. Τότε τον προσεκάλεσε ο Κύριός του και είπε προς Αυτόν «Δούλε πονηρέ, όλον το χρέος εκείνο, το τόσο μεγάλο, σου το εχάρισε επειδή με παρεκάλεσες». 33 «Δεν έπρεπε και εσύ να λυπηθεί και να κάνει έλεος στο σύνδουλό σου, όπως και εγώ που δεν είμαι σύνδουλό σου, αλλά κύριό σου, σε λυπήθηκα και έδειξα έλεος εις ε. 34 «Και θύμωσεν ο Κύριος του και τον παρέδωκεν εις αυτούς που βασανίζουν τους φυλακισμένους, «δια να τον τιμωρούν μέχρι ότου εξοφλήσει παν ό,τι χρεωστούσεν». 35. Έτσι και ο Επουράνιος πατήρ μου, προς τον οποίον λόγω των αναρριθμείτων σας αμαρτιών «είστε χρεώστε αναρριθμοί του χρέους, θα κάνει εσάς, εάν δε συγχωρήσετε καθένα σα των αδελφών του, «όχι με το στόμα σας μόνον, αλλά από την καρδιά σας».